Εισαγωγή Μέρος πρώτο Μαθαίνω ελληνικά Καλημέρα Εγώ είμαι ο δάσκαλος Εσύ είσαι ο μαθητής Εγώ είμαι Έλληνας εσύ δεν είσαι Έλληνας. Μιλώ ελληνικά. Οι Έλληνες μιλούν ελληνικά. Αυτό είναι ένα δωμάτιο. Αυτό είναι τραπέζι. Αυτό είναι καρέκλα. Αυτό είναι βιβλίο, το βιβλίο είναι πάνω στο τραπέζι, το χαρτί είναι πάνω στο τραπέζι. Η πένα και το μολύβι είναι πάνω στο τραπέζι. Το τραπέζι είναι στο δωμάτιο. Εσύ κάθεσε μπροστά στο τραπέζι. Μαθαίνεις ελληνικά Κρατάς στο χέρι σου ένα βιβλίο Κοιτάζεις το βιβλίο Εγώ μιλώ αργά Όταν μιλώ αργά με καταλαβαίνεις όταν μιλώ γρήγορα, δεν με καταλαβαίνεις».